Μα πώς είναι δυνατόν να μην ανακαλέσουν τα ζαγμιλιά συμφτάσεις της γης μας Ή την μου του κειμένου ζωή, ή όπως λέει η δίδη μου οδησμούσα Ή τα νομίλας ο καλός, η διδη μου η τα ο καλος η ανοιση του χρόνου που τα βεμβρά στολίζονται με τάνθη και τα φύλλα και κελαλούν λυκόφωνα εδόνια εις τα λιμούδια και χαίρονται στα βουνά βοσκοί με τα κοπάδια στην τη μαγιάτικη οι Έλληνε φορέ.